Απόστολε, καλά είσαι. Καλά. Ο Μπαρμπαγιάννη από την κολονία είμαι. Μπαρμπαγιάννη και εσύ. Ναι, ναι. Μπαρμπαγιάννη γέρασε. πολλές φορέ φουρτούνε πέρασε. Όχι, μπα, μπαρμπα σε ηλικία, όχι. Έ, λέω κι εγώ. Τελικά καλά. Δεν μου λε κάτι πότε θα σταματήσετε για καλοκαίρι. Θα σταματήσουμε 8 Ιουλίου. Και εμά δεν μα λυπόσετε που θα μα αφήσετε. Τι θα πούμε μετά, μην λέμε Κονσέρβα. <στονίκη> oh, τι να κάνουμε. Κονσέρβα. <στονίκη> Θέλετε να φέρουμε ξανά τον Ποχδάρο να μα κάνει αντικατάσταση. Έλα, Μποχδανιέ. Ποχδανιέ. άρα κονσέρβα. Είστε στη ώρα που κονσέρβα τώρα. Λοιπόν, και θέλω να στείλω μια υπόδειξη. Η Βάνα Μπάρμπα στο Πασό πήγε. Ναι, γιατί που ήταν. Δεν ήρθε στο Ναι, είχε περάσει Ναι, λοιπόν, γιατί δεν την πάει στην Κορώνη, ας πούμε, να απολυτευτεί, αλλά την αφήνει στη Β' Γιατί να πάει στην Κορώνη Για να έχει μπάρμα στην Κορώνη Άντε Α, πα, πα, πα, άθλιο <Σε> Άθλιο, αλλά εκτίμω τη σκέψη <Σε> Γεια σου, Αποστολή, χάρηκα που σ' άκουσα Λοιπόν, Αποστολή, πώς ασφαικε έξι εσύ Ε, πόσο να έχω, εντάξει, δεν έχω και 122 που είχε ο Μπάρμπη Ε, <Σε> ε Δεν ξέρω αν θυμάστε τον πατέρα του Ποιανού, του Βαραδιτσιώτη Ναι που ήταν υπουργός Εθνικής Άμενας Και έκανε τα χεράκια του έτσι και έλεγε Έχω καθαρά χέρια Α το λέει και αυτός Από εκεί τα πήρε φαίνεται τα, τα καθαρά χέρια Ωραία, του Ωραία γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει 122 σπίτια Πέσετε να το φάτε τον άνθρωπο και αυτόν και τον τράγκα Δεν έχω ούτε ένα ρεφίλε. Έκανε κακή διαχείριση, δεν σε κλένε. Ναι, δεν έχει ξανδικό. Κοτάφα στα μπουζούλια. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι. Τώρα να έπαιζε στο, ξέρω εγώ. Ε, αποστολή, Μήπω πρέπει να κάνουμε DNA στον στο κουλί. Γιατί υπάρχει οργάνωση. Να, να δούμε από πού προέρχεται. Μήπω δεν είναι Μιτσοτάκι και έπαπαν, ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, ξέρει, κουφάλα ξέρει, αλλά κάνει το ξέρει. Ναι, τι άτηλα, ώρα πολιτικά. Ναι.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 Πρόκειται για προμηθευτή. Mm. <Τιλά>, διλά, διλά, διλά. Προμηθευτή. <Τιλά>, διλά, διλά. Ε, πάρτε, μετά τι δύο, αν θέλετε να μα προμηθεύσετε κάτι. <Τιλά>, διλά, διλά, Εσύ ποιο, Με ποιον κύριο μιλάω, Τζένι Μπότση. Εσύ είστε ο, ο κύριος Τζένι Μπότση, Ναι, ναι, έτσι αυτό προσδιορίζουμε, υπάρχει θέμα. Όχι φίλε, μου συγχαρητήρια να είσαι. Ευχαριστώ θέμα. πολύ, να είσαι καλά. Τε καμαρώνω. Να με καμαρώνει, μπράβο, εγώ σε ένα Προμηθευτή. Έλα, Ρε Παστόλη. Έλα. Για χαρά. Με την πρώτη δεν το περίμενα αυτό. Είδε, δεν ήσουν έτοιμο, έκανε Νομίζω ότι είμαι σαν τι εταιρείε τηλεφωνία. Με βάζει εκεί στην αναμονή και λε: Α, όποτε το σηκώσει, Ανοιχτή ακρόαση. Και πλένει στα πιάτα. Ακριβώ. Να σου πω τώρα: Οδηγάω. Είμαι ο γιο του Νακινθυμού. Πλην ο δύο. Ναι. Από τι έφυγε α, ο πατέρα ο πατέρας σου. Ήταν ταλαιπωρημένο. Είχε εγκεφαλικό, αλλά ήταν. Το ήθελε να φύγει και ο ίδιο. Και εγκεφαλικό είχε, αφού έπαιρνε το μιλάγαμε κανονικά. Ναι, αλλά ήταν... είχε νοσοκομείο, είχε κάνει εγχείρηση γιατί έπεσε και έσπασε στο γοφό του. Ήταν... Δεν είχε δυνάμει.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 Δύο νύφε, τέσσερα εγγόνια, πολλά νύψικα. Α, είχε, εντάξει, χάρη και πράγματα, είδε. Ωραία. Είδε, είδε, ή έφυγε, είδε πολλά πράγματα, ήταν πάντα ευχάριστο. Ήταν... Έζησε πλήρη ζωή και καλή ζωή. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είστε καιρή, να το θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη, και σα ευχαριστούμε και εσά. Έλα, Αποστόλη. Έλα, τι έγινε. Ε, ρε, τι κρίμα για τον Ζακυνθινό. <Ρε> Αποστόλη, άκουσα πω για το Ζακυνθινό. Πόπο, τα τώρα που το πω στη μιώσα να τρίχιασα ρε Δεν είναι φυσιογνωμία λέει, έτσι. Ήταν, ήταν, ήταν. Εντάξει, τι άνθρωποι. Πόπο, εντάξει, Κρίμα, mm. Ελπίζω η Μπάμπο να συνεχίσει για λίγο ακόμα τουλάχιστον. Εντάξει, να τη ευχαριστιόμαστε. Η Μπάμπο περνάει τελικό. <laughs> Σωστά. Όλου θα μα τάψει αυτή, ξέρει. Η μαμά μου, καθη καλοκαίρι που είναι στη ληβάδια. Μαγειρεύει για την ενορία εκεί και πανέφυξη και παίρνω ένα πια του φαί. Είναι ένα παλικάρι και γύρω στα 50 ταξιγωνιά, ο οποίο έχει αναπηρέ 82%. Και μένει με τη μαμά του, έπαιρνε τη σύνταξή του και αυτή τη συνταξή του και του περνάγανε. Κάθε φορά λοιπόν που περνούσα από επιτροπή, το αφήνε το ποσοστό του κανονικά και έπαιρνε η συνεχέτη του. Και τον περνούσε ε, και η Πιτροπή, και... να δουν μήπω αναπήρξε και υπήρχε 5%. Μονίμω αυτό. Δεις... Πολλικό αυτό, πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Με τι Λοιπόν, τώρα πήρε την επιτροπή. Πέρασε από την επιτροπή, του γράψα 82% πριν τρει μήνε 82% απειλή, αλλά δεν του γράψα ότι είναι ανήκαν για κάθε εργασία. Ενώ 82% υπάρχει περίπτωση να είναι ικανό για κάποια εργασία. <Τι> πλέψαν, ναι, μάλλον, μάλιστα. λοιπόν. Και του κάφασανε τη σύνταξη. Καλά μου κάναμε. Αι, θα γέλω, είπα λεφτοχάντα. Και πάει και λίστη μάνα μου, Κυρία Ευαγγελία, λέει, δεν εβαγελία κάτι στον παπάνα, παίρνουν και εγώ και μάλιστα μου να πια το φάγει γιατί έχει φτάσει στο κάτω στην κάλτα τέλο πάντων. Και του λέει λέμε μου αυτό κι αυτό, τέλο πάντων, θα το πολέμνα ανησυχεί. Και λέμε, παιδί μου, και αυτό ο μητσοτάκι τίποτα δεν άφησε όρθιο. Και τη απαντάει. Αχμή, τα λέτε αυτό, κύριε Ευαγγελία. Ό,τι μπορεί κάνει. Του τύχανε και τόσα, είναι και ο πόλεμο, τι να κάνει. Ah, α, πάμε. Ah, του, ah. του ναι, και του λέει, μάλλον μου, τι να σου πω, ρε Δεν έχει να φά και μολογά με τι να σου πω. Τέλο πάντων. Είναι ένα ah, θέμα, τέλο πάντων. Να, στο παιδί, γιατί έχει και αναπηρία. Ναι, έχει αναπηρία, εμπά περιπτώσει, αλλά κάπου όπα. Εντάξει. Απλά πε του και τι ιδέε έχουν οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί για τα άτομα με αναπηρία. Ναι, ναι, ναι εικόνες, κάτι εικόνε εκεί πέρα που κυκλοφορούν τελευταία, με τον Αβιενάκη στην Εξέδερ και του παπάδε και οι ναι, άλλοι που. Δεν σε αυτούς, τους άλλους ε, παρε, που έχουν και ιδεολογική άποψη γύρω από τους ανάπηρους. Α, είσαι ευρκανιασμένος. Όχι, καλά είμαι, γιατί. Α, όχι, όχι, κάποιο κούγησε. Εβάζω λίγο γρέζι για να αποκτήσει ενδιαφέρον. Αγάπη, μου τι λες, έχεις γίνει πολύ σεξι. Εντάξει, mm -hmm. ό,τι μπορώ κάνω. Είπε κάποια στιγμή ένας, ε, ε, μια Κροάτρια ότι κάνατε ένα συνέδριο εκεί πέρα. Μαθευτήκανε πάρα πολλοί κουκουάτε και δεν σα έδειξε κανένα. Πάτε καλά, ρε με τα μυαλά σα. Εδώ είναι 32% που έχει πάρει ο Τσίπρα και τον δείχνει κανένα, κανένα κανάλι. Σα με το 5,5% δείξουν. Ε. Άλλωστε βγήκανε λέει τα αποτελέσματα, όχι 30. Τι πω Τον Τσίπρα τον πολεμήσαν και τα κανάλια του το 19, τα θυμόμαστε. Γιατί δεν τον. Επειδή ε, ε, ήταν ανίκανο και, και ψεύτη. Α... Α... Α... Όχι, επειδή α... Α... το πολεμήσαν τα α... κανάλια. Ρε Άρχι. Όταν εμεί πηγαίναμε στην παραλία τη Αρετσού, εσύ ήσασταν στα αρχηλιά του πατέρα του. Ναι, αλλά μπορεί να με έλιαζε εκεί, σε αυτή τι την παραλία. Ο... Έχετε ακούσει το λεγόμενο λιαστό παπάρι. <έκοψες> εκεί είμαι στο λιαστό παπάρι, <έκοψες> ήμουνα εγώ. Ότι, αλλά δεν σε συμφέρει. Έτσι του Αλτρέα Παπαδρέου Τι? Πηλιά ρε μα... Τι λε, κάτι με έναν ιερμό μια φορά μπορούμε να πούμε. Λέγε ρε μαλκά, λέγε. Τι θες Κάτι που να βγάζει νόημα μια φορά. Υπάρχει να το πούμε. Τι θέλει, δεν γαμούμε πασότητε Κάτω το 40 Είσαι Δεν υπάρχουν είμαστε μεγαλύτεροι Τι περιμένεις να σου μάθουμε εμείς στο ερωπαστολικό Ε ναι γιατί έχω αρχίσει τα δύσκολα και, και το άφησα αυτού του τελευταίου Με τη χείρα του Βοσκόπλου Θα γεμίσουμε τουρίστιες με την Άντζελα Έλα για λοιπόν Ε συνέπειε του αγναμισμού Εις προκεχωρημένη ηλικία Έλα γόρι Να ακούς Τι είναι Καλά Μπράβο ρε. Δεν ακούω τώρα τελευταία γιατί ανησυχώ λίγο για την υγεία μου. Γιατί άμα ακούσω το θύμιο να κράζει, τώρα λέει θέλω, να τα πάρω. Το κράζει, ε, με το κράζει. Όχι, το στηρίζει ενώ εκλογών. Το στηρίζει ενώψει εκλογών. Ένα δούμε το νέο, αποφάσει, το πήρε απόφαση πια σου. Λέει να δούμε κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο. Μακάρι να συνδέα. Με νέε ιδέε, νέε πολιτικέ, που αυτά που θα λέει επιτέλου θα τα κάνει. Οιξαν και αυτού του που έχουμε μπλέξει.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 Ε, δια τη ατόπου βγαίνει, ορίστε. Και το έχει αποδείξει και ο άνθρωπο τώρα. Γιατί το ψυρίζουμε, Γιατί δεν πάμε κατευθείαν στον Αλέξη να τελειώνουμε. Εγώ αυτό λέω. Ποιο είναι, ο Κουτσούμπα θα Ποιο Κουτσούμπα τώρα, σε παρακαλώ. Ο, ο, ο Τσίπρα που ξέρει το. ο άνθρωπο τώρα. Ο, ο Κουτσούμπας δεν θέλει να πρώτα. κυβερνήσει πρώτα-πρώτα. Σε παρακαλώ, Εννοεί βάλε τον Αλέξη το. που πιστεύει σε μια κοινωνία τέτοια και θα τη φέρει κιόλα. Εννοείται ότι δεν θέλει. Εγώ για να μα το σοβαρεί, Δηλαδή, ο Κουτσούμπα και εσεί α πούμε οι κομμουνιστέ ο Τσίπρα. Όσον ο την κοινωνία ε, που δεν ε, έχει ε, Έλα να λίγο σοβαρή, να είμαστε λίγο σοβαρή, ξύπνα. Εγώ θα πρότεινα τώρα που το έχει το κάνει το και τι εγχειρίσει, ο καμένο και, δυνατήσι και, κοίτα και κοίτα έχει δυνατήσει και μοιάζει σαν άλλο είναι και οι το του σαν άλλου. Κοίτα το καθαρό βλέμμα του Αλέξη λίση, ψηφοφόρε και κοίτα το βρώμικο βλέμα του του. Το γουρλωτό, το γουρλωτό. Το καμιά φωτογραφία με το καθαρό του με την Α, έχεις, εντάξει. Έλα, okay. να είσαι καλά, χάρηκα πάντως, ε. ε Ας και μια και μία dick face, το λένε, dick face. Dick ναι, δηλαδή, π... Π... που λέμε. Α, αυτό πλέον, all we δηλαδή, are seeing is dick piece,